If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, who still wonders if the dream of our founders is alive in our time, who still questions the power of our democracy, tonight is your answer. Τεσσαραγωστό newscast. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακολατές του νιούσκαστ ε, Όπως ακούσατε και στο, στην εισαγωγή Εντάξει δεν μπορούμε να διαφοροποιηθούμε εμείς από τους άλλους μιλήσουμε και λίγο για τον Ομπάμα Πιο μετά όμως Πιο μετά ναι, μέσα στο, στο επεισόδιο Είναι γενικά η μέρες στο Ομπάμα αυτές Είπαμε πιο μετά Καλά σταμάδα Ομπάμα Λοιπόν, ε, έχουμε, να πούμε βέβαια που είμαστε, που ηχογραφούμε, στο σπίτι του Άγγελου ε, 11 Νοεμβρίου Όχι, συγγνώμη 10. 10 Νοεμβρίου Και είναι μαζί μας ο Γιάννης Και ο Αποστόλης Γεια yeah. yeah. Όλοι μαζί, τέσσερα άτομα Νομίζω ότι είναι... έχουμε καιρό να μεζευτούμε Έχουμε απαρτία Τόσο πολύ Για το 12 <laughs> Άντε πάλι <laughs> Το 12 ήμασταν 6 άτομα νομίζω. Εντάξει η πέντρο Οχτώ Τεριαδύο το, το μεγαλύτερο νομίζω που έχουμε μαζευτεί από άτομα ήταν γύρω στα Φτά. 7. Γύρω okay. στα 7. Ε, ναι. Και τι άλλο Αχ, καλά Καλά, όλα καλά Όλα ωραία και απ' τη διάπτυα πλήν Πάντως σα, 40 podcast, ε? Κατά κάποιο τρόπο, ναι Πλησιάζουμε σημαντικά σημαντικά Για χαρά, θα είσαι <laughs> Ξέρω, ναι Για χαρά τα πάμε <σοκλώδη> Πολύ ο καλά. Να γιατί το 13 δεν έχει βγει ποτέ να τον α, το ακούς ο Μάκης. Τον Τένταφιλόπουλος να Ο Μάκης ο Τένταφιλόπουλος έχει ακούσει το καλύτερα το podcast. Α, μάλιστα. Τι ένας. Τι είχε χαθεί. το ακούσει. Είναι το χαμένο podcast. Όχι πρώτο που μους γιατί Ήταν ο Σούζικο. Επειδή πήγαμε να το βγάλουμε και απέτυχε τελείως παιδί, μου Ναι, δεν θυμάσαι. για το αλλά μέχρι τότε. Το, να το κάνουμε βίντεο Μετά από 20 εβδομάδες <laughs> Το <laughs> πεντεμήνες Το, το πεντεκοστό, <laughs> <μπορούμε> <laughs> για, το για να κάνουμε τέτοι. την ιδέα που λέει ο Γιάννης Μπορούμε να κάνουμε το εξής, μπορούμε να τραβήξουμε το πώς θα γραφούμε Θα <laughs> <laughs> <laughs> πάμε μια κάμεα πάνω Εναι, θέλεις πίσω να καλύτερο εξαιρετικότητα για να κυλάει λίγο και το επεισόδιο Να πούμε ότι ο Γιάννης το επόμενο Σάββατο θα φύγει Θα φύγω Θα πάει Βερολίνο να δείτε το ή την πόλη. Στα βάλω στην βάρκα θα είσαι το επόμενο εδώ. Θα είμαι, ναι, μια εβδομάδα κάτσε βερολίνο. Σωστός. Να βγαζεις κανένα από άρθρωπο εκεί πέρα, έτσι, ξέρω <Ξελποφωτου> εγώ <Σσταντου> φωτογραφίες Πλάτη ο πότε έχει υπολογιστές με ίντερνετ στη Έτσι. Το poster έτσι όλα, Τελευταία που σε poster είχε πενταξάνη η οποία το είναι Η Πού έ Εκείνη πριντίδα στο Στη Ρίγα στην ηλικία. Το να ξέρω τι είναι αυτά καλό. που είναι το είναι explor. το το podcast. Τώρα το είπε έτσι. να πούμε λοιπόν τι θα στο σήμερα σημερινό επεισόδιο Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα να συζητήσουμε. Εντάξει πάντα έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα. Είναι τόσο ενδιαφέροντα που συγκινούμε και μόνο που θα τα πω. Φαντάσου Λοιπόν έχουμε να μιλήσουμε για... λίγο εκτενέστερα για τις Αμερικανικές εκλογές όπως προαναγγείλαμε. Και για το επεισόδιο του South Park. Στην εισαγωγή καθώς και για το επεισόδιο του South Park θα πει εδώ πέρα ο Χρήσου, που είναι φανατικός. Και τον Ομπάμα. Ο παδός. Με τον Ομπάμα θα πει ο Γιάννης που είναι φανατικός παδός. Επίσης μπορεί να πει και το σβιτικό ήμιο αν θέλετε. Παίξω. Λοιπόν ε. Ε, μην το ε, mm -hmm. Λοιπόν, ε, όσον αφορά άλλα θέματα, θα μιλήσουμε λίγο για ένα event που παρακολούθησε εδώ ο Άγγελος στο Πανεπιστήμιο Μια διάλεξη σχετικά με την ε, μηχανή των αντικιθύρων Ναι Θα μας πει λίγο τις εντυπώσεις από το, το event Τον θα, ε, θα μας πει ο Γιάννης και θα συμμετέχουμε και οι υπόλοιποι όσο μπορούμε για το Microsoft PDC είναι. Αυτό είναι κάτι στο το, το Professional Developers Conference. Έτσι. Είναι ένα συνέδριο το οποίο γίνεται θα τα sách αναφέρω μετά. Ε, Κάτις είπε, έχει σχέση. Όχι, δεν το, το... το είπα γιατί θα ρίχνετε <laughs> τα abbreviation στο Rev. Εντάξει, αλλά έχει σχέση με το PCC. Ε, ε είμαι του πουλή. <laughs> <laughs> Όχι Όχι. Λοιπόν, ε, θα, στο τεχνολογικό κομμάτι του podcast, αν μπορώ να το πω έτσι, θα μιλήσουμε για ε, μία web 2 υπηρεσία την οποία δεν σας λέω πια για να είναι έκπληξη. Ε, και ο Γιάννης θα μας πει για ένα ακόμα παιχνίδι που ε, είναι released α, την προηγούμενη εβδομάδα Τώρα, στις τελευταίες ημέρες δεν θυμάμαι και ο Φίλος θα πει και ακόμα ένα παιχνίδι που θα, γίνει, που θα έχει σημαντικό event μην εβδομάδα Α, ah, σωστά, ναι, θα το πω Οκ, στον τομέα της διασκέδασης ε, θα μιλήσουμε λίγο για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που πρόκειται να ξεκινήσει ε, αυτές τις μέρες. Και αν όλα πάνε καλά και ζούμε ακόμα Θα τελειώσουμε με κλασικές βλακιούλες Και κάτι άλλα πράγματα που βάλαμε δεν στο θα πρόγραμμα Θα για το πως μπορούμε να κλέψουμε τον AST Σωστά ε, Θα μιλήσουμε για τον εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας μέσα στην θελωφορία Γιατί δεν θέλω να πω θα το κλέψουμε τον AST Εντάξει το λέω ε, Το λέει αυτός <laughs> Και μετά αν όλα πάνε καλά και ζούμε ακόμα Φω. Θα κάνουμε αυτό που είπα Καλή φάση πολύ. Οκ, okay. οπότε α περάσουμε slowly slowly στα θέματα Οπαμά. Ωραία λοιπόν α ξεκινήσουμε με το Τεστάρα εγωστό τέταρτο πρόεδρο της Αμερικής, τον Barack Obama Να πάω πολύ κοντά στο podcast στον αριθμό έτσι Ναι, όντως Πόσο κοντά Τέσσερα περίπου, δύο λεφτά που μου δηλαδή Οι Αμερικάνοι οι Αμερικάνοι πρόεδροι συνοδεύονται την πορεία του newscast Δεν είναι τυχαίο Ο πρώτος Αφροαμερικανός πρόεδρος και ένχρωμος Αν πείτε, ένχρωμη τηλεόραση Άντσι, μπορεί να ήταν Αφρομερικάνος λευκός Και να έχει είχε επικότητα για σχολιάστε λίγο την όλη φάση με τις εκλογές της Αμερικής και το χαμό που έγινε, όχι μόνο στην Αμερική, στο, στον κόσμο, έτσι. Εντάξει, αναμενόμενο νομίζω ήταν, εγώ προσωπικά, για τον λόγο το ότι πρώτον λόγο των συμμετεχόντων, που ήταν τεράστια τα συμμετοχή. Ναι, ναι, ναι. και πέρα δελείς. από αυτό εννοώ και τους δύο υποψήφιους που είχαν κάποιες σημαντικές διαφορές. Σωσήμε, ο ένας ήταν αφρομερικανός που ανέβγαινε θα έσπαγε το κατεστημένο του μέχρι τότε Και όλος αν έπινε, θα συνεχίζει το κατεστημένο <laughs> <laughs> Ναι αφορούς, οπότε είναι 0 και ένα η μου. κύριε παιδί μου ε Εντάξει, είχαν προηγηθεί και είχε προηγηθεί και πολύ, πολύ μεγάλος ντόρος με την Κλίντον και, και τον Ομπάμα που είχαν κάποιες διαφωνίες Πάλι λέγανε θα είναι επικοινωνιακό τρικ δεν είναι Δηλαδή πιστεύω ότι βοήθησε και λίγο η προεργασία που έγινε ε Εντάξει η εξτρατεία και των διευκοψηφίων ήταν γενικά αρκετά σκληρή, θα έλεγα. Και φαντάζω εμείς δεν είμαστε και εκεί πέρα να την παρακολουθούμε mm -hmm. πιο στενά. Πάντως εγώ ξαφνιάστηκα λίγο με την, την πόρωση, αν μπορώ να το πω έτσι, κάποιων Ελλήνων για το θέμα. Δηλαδή, άφησα το λύπεις και στο Twitter και... Καλά όλοι μας είμαστε στο Twitter. Καλάς δεν είναι πανικός. Ναι δεν ναι. δε μπορώ να το καταλάβω γιατί τόσο δηλαδή. Οκ και ερευνητικός. Ναι δεν είναι... Όχι τεράστια πόλωση. Είναι, είναι επειδή είναι ο πρώτος Web που είναι ο πρόεδρος. Γαμάτος. Θα το πάει για τρέιλερ. Ε, όχι να, πραγματικά, να πραγματικά δηλαδή είναι, είναι ο πρώτος πρόεδρος που χρησιμοποιείς τόσο πολύ το Ιντερνετ και τις νέες τεχνολογίες για να προβάλλει το, αυτό που θέλει να κάνει κανένας άλλος πρόεδρος μέχρι τώρα δεν είχε κάνει, ήταν πρώτα που ο Ομπάμα είχε είχε site σε όλα τα social networking site, είχε, ήταν ο πρώτος που δημιούργησε Twitter account και κάποια ήταν δικά του από αυτά που έγραφε, κάποια τα έγραφε ο ίδιος, κάποια τα έγραφε προφανώς το, το, το τμήμα public relations της εκτρατείας του. Αλλά γενικότερα έχει ένα πάρα πολύ όμορφο σχεδιασμένο website mm. από το οποίο μπορούσες να δεις και βίντεο και στο YouTube και οι τους στους λόγους του Είχε application για το iPhone ε, Ναι, είχε και application για το iPhone, να το πούμε κι αυτό και επίσης Είτε, ε, βασίστηκε πα, πάρα πολύ τα, τα λεφτά τα οποία πήρε, τα βα, βασίστηκε πάρα πολύ σε δωρεές και όχι στο να τα παίρνει από λόμπι όπως κάνανε οι υπόλοιποι. Τώρα mm. mm. δεν ξέρουμε φυσικά και αν αυτός, και αυτός να παίρνει λεφτά από λόμπι. Σίγουρα. Αλλά Άρα, είναι σίγουρα. ένα θέμα ότι γίνανε έρευνες πάνω στα λεφτά που μάζευε, γιατί είχε συντριπτική διαφορά σχέση με τους υπόλοιπους. Μους Μου, μας και είχε μαζεύσει 20 εκατομμύρια σε ένα μήνα και ο Ομπάμα έχει μαζεύσει 100 εκατομμύρια δολάρια. Και βρήκαν ότι τα περισσότερα mm. λεφτά για την εκστρατεία του τα έπαιρναν από μικροδωρεές των ναι. 5-10 δολαρίων. Το είχε πει και στο, το είχε πει στην ομιλία του. Ναι. Το είπε, λέει, Από εκεί ξεκίνησε όλη η όλη εκστρατεία μου. Λέει από 5-10 δολάρια που μου δίνατε... Ήταν απλοί άνθρωποι. Mm. Ε... σως αυτό το σε ένα μάθημα στους επόμενους υποψήφιους για πρώτη Να καταλάβουν δηλαδή ότι δεν χρειάζεται να παίρνουν χοντρά λεφτά και να δεσμεύονται από λόμπι mm. ε, είτε... Ήταν εθνικά λόμπι. είτε λόμπι εταιρεών αλλά μπορούν να τα παίρνουν, να, τα παίρνουν. <laughs> <laughs> να, να μαζεύουν λεφτά από δωρεές απλών πολιτών οι οποίοι πραγματικά πιστεύουν σε αυτό που, κα, που προσπαθεί να κάνει ο Πρόεδρος και χαρίζουν κάποια χρήματα. Στο σε ευχαριστώ <laughs> από όλοι. Στο διαδάφτω ε, τι... Ναι. Σου υπόσχομαι ότι... <laughs> βασικά, ε, έτσι πως το ο, ξεκίνησε ο Γιάννης, νομίζω βρήκα ένα για το σημερινό podcast <laughs> Που λέγαμε να ξεκινήσουμε να γράφουμε, να τα ονοματίζουμε. Εγώ εδώ ναι. και άλλη ιδέα, να για πω... τα πράγματα πιο πριν και να τα βγάζουμε σαν trailers. Ah, ας στη... το στη... στη... way ο πρόεδρος, δάξει. Ε, Αυτό θα μπορούσε να γίνεται στην ε, διάμεση εβδομάδα ναι. από τα δύο Ναι, να εγχωγραφούμε τώρα για το επόμενο, ας πούμε, Ναι, ένα promo δηλαδή, στη μέση της εβδομάδας, να βγει στην πρώτη εβδομάδα Προσεχίσουμε την Ομπάμα, Εντάξει, ήταν μια εγώ θέλω να πω... Εντάξει με την έλευση πούμε, του Ομπάμα τι θα αλλάξει στην παγκόσμια... Μπορεί και τίποτα. Κοίταξε, και γενικά έχει πολύ δύσκολο έργο. Εντάξει, τώρα είναι τα δύσκολα για τον Ομπάμα. Θα δείξει, άμα έχει καλούς συμβούλους κοντά του... Και, και ο ίδιος παιδί μου... Ο κόσμος περιμένει πάρα πολλά, πιστεύω ότι δεν θα κάνει όσα πιστεύουν ότι θα κάνει, αλλά το θέμα είναι να δούμε μια στροφή γενικότερα πω. στην πολιτική της Αμερικής. Εγώ θέλω να δω να, να στρώσει τα πράγματα μέσα στην Αμερική πρώτα και μετά λίγο με τις διε, διεθνείς σχέσεις. Να, εντάξει, γενικά ρε παιδί μου είδες, έστειλε και ο πρόεδρος του Ιράν έστειλε συγχαρητήρα στον Ομπάμ. Αυτό έχει να γίνει ας πούμε Φαλανέο το 82. Και ειδικά έτσι πώς είναι τα πράγματα, το να στείλει ο βρός <laughs> του Ιράν. Ε, ε, βασικά εγώ να πω την αλήθεια, και να διαφωνήσω και λίγο, δεν είμαι και πάρα πολύ, ε, δεν μπορώ να πω ότι είμαι τρελά αισιόδοξος με την αλλαγή. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα έχουμε κάποια ουσιώδη καλυτεύωση των πραγμάτων, γιατί εντάξει, όσο και να έχει τη διάθεση ακόμα και σαν άτομο να κάνει κάτι, και πιστεύω ότι τα ίδια λόπη που λέγαμε ότι χρηματοδοτούν και χώνονται και το ένα και το Άξτε, άλλο, πάλι θα πιέσουν θα ως τα δικά συμφέροντα. Αν κάνει πράξη τα λόγια του και είχε πει μέσα σε 16 μήνες θα φύγει όλος ο στρατός Αμερικής από το Ιράκ αν κάνει πράξη τα λόγια του από εκεί πέρα θα τελειώσει ένα πόλεμο έτσι που σημαίνει Κοίτα, αν αν σταματήσει κάποια έξοδα Αν σε, σε 16 μήνες φύγει όλος ο στρατός από το Ιράκ για μένα θα είναι μια πολύ τολμηρή κίνηση έτσι, έτσι ναι, έχει σκεφτεί αυτό λέω αν το κάνει εγώ πιστεύω ότι πραγματικά θα βγάλει προς τα έξω ότι έχει πραγματικά δύναμη γιατί δεν είναι απλό να το, αυτό πάνω, το, πάνω. Από το θα φύγει το έχει πει. Όσο, δύο, είναι του Άτο, όμως, θα ναι, ευχαριστώ. Είναι από το ΝΑΤΟ, στο Λοδίνο. Αποφασίζει τόσο πολύ αυτός. Ο, αν, αν κάνει αυτό σαν... που, που λέει πράξη Με για μένα θα είναι μια φοβερή κίνηση πούμε, που <σχεσίσαι> και πολύ, πολύ τολμηρή και σίγουρα θα πάρει πάρα πολύ καλές κριτικές από όλους. Όχι μόνο από τον Αμερικανικό λαό αλλά και την Ευρώπη. Δηλαδή ίσως να πάμε σε μια λογική μετά ότι η Ευρώπη δεν θα λέει για άλλη μερική προσπαθεί να μας επιβληθεί και να κάνει και έναν και να δείξει, αλλά μπορεί να υπάρξει μια πιο συνεργατική πολιτική, όχι μόνο τόσο στα λόγια αλλά και ουσιόδηση. Το οποίο πιστεύω θα βοηθήσει όλου αυτό αν γίνει και θες να προσθέσεις κάτι. προς το 2 Όχι, μπορεί να προσθέσω αυτό το στο. Και στη σχέση με την Ελλάδα είχαμε δει ότι τη πάλι είχαμε δημοσιεύσει και να αυτό το ότι ψηφίζουν, τι θα ψήφισε μάλλον οι γίτωνε. Ναι. Έχει, γενικά όλοι, όλο ο κόσμο. όλος ο κόσμος αλλά έχουμε πηγέ και του κοινωνική. Είχαμε σχεδιαστή. Στους γύτμιους το πούμε. Την Βουλκαρία την έβαλες. Ε, ναι δεν την έβαλα. Αλλά ήταν... ομπάμα ξέχισε. Εντάξει, ρε δεν εκεί, Τα βασικά εντάξει, σε αυτό το άρθρο που έβαλε ο το πιο ενδιαφέρον, πούμε, είναι η Αλβανία και τα Σκόπια. Είναι δύο χώρες ακριβώς, είναι μοναδικές που περνάει ο Μακέιν. Όχι και άλλες, οι στον παγκόσμιο... έχει και μια που είναι έτσι, και έχει από το εδώ και στην και στην είναι βασικά είναι διαφορετικό. είναι όχι, έχει και... Συγγνώμη, συγγνώμη. Τι είπες, ρε. Ε, ε, ε. Ε, αυτό το σημείο. Τι... Κόψες ο Θέα. Πλάκα Τι... Τι πλάκα έκανε. Να γίνει ελα ε.Χ. Ε, έρχομαι. Τι αλλαγή θα έχει αυτό για τις σχέσεις της Ελλάδας και της Νομίζω ότι ο ο vice-president του είναι... Ο <laughs> έχει, το αίτιο πάντως σε... που βλέπω είναι φύσους, το πώς οι λίγοι έχουν ψηφίσει έτσι. Δηλαδή η Αλβανία έχει 39 votes <laughs> έκρεναν το αποτέλεσμα. Εντάξει αυτό είναι μια ψηφοφόρεια. Ναι αλλά ναι, ναι, ναι, τα, τα Σκόπια... Τα δηλαδή. Σκόπια όμως έχουν... 3,47 που δεν είναι φοβερό <laughs> αλλά <αν> δεν είναι <laughs> και λίγο. Ναι αλλά και έχει τεράστια διαφορά. Δηλαδή η Αλβανία βλέπουμε ότι είναι 56-43. Εντάξει ναι. ψήφισαν λίγοι και είχαν 5643, πού είναι 347, πούμε... είναι 8514. Αυτό σου λέω, είναι πολύ σημαντικό. Το δείγμα πάει μπροστά. Άλλο ενδιαφέρον, η ΜΚΕΟ που έχει 6 φορές πληθυσμό της Ελλάδας ναι, έχει 1.000 ψήφους, ενώ έχουμε 3.000. Ναι, και... Και... Το... και βγαίνει ο Πάμος. Εμείς ναι, έχουμε ναι, το, το Twitter που από έχουμε το Twitter που Σε εμάς από ό,τι βλέπω η διαφορά είναι το καλύτερο, να δούμε αν να αλλάξει κάτι και. Αυτό που το χρήσουσι το είπες τους, για το πως το... θα, yeah. θα έχει αυτό σε σχέσεις ε, Ελλάδας και yeah. των άλλων χωρών yeah. Σε το είπε yeah. τη ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα έχει καμία απολύτερης επίπτωση για τον λόγο το ότι η Ελλάδα ακόμα και με αυτή την παρατήρηση δεν πρόκειται να κάνει τίποτα πάνω στο θέμα πραγματικά πιστεύω δεν θα ε, περάσει το, το τούκου Εκτός από πάνω που κάνει η Ελλάδα κάτι όχι, όταν είχε η Αμερική πιέζει στο θέμα του Σκοπίου λέω προς μια κατεύθυνση Ποια θα είναι, από προς, εννοώ, προς την κατεύθυνση μία. μας πιέζε η Αμερική το τελευταίο καιρό Λέμε, επειδή δεν να κάνει και Λίγο αμφιλεγόμενο ήταν το προς τα πού πίεζε. Ε, Γενικά ναι, ναι. η Αμερική. Όχι εντάξεις, <στα> <στα> είχε νευριάσει πολύ με τα Σκόπια η Αμερική. Ε, έκανα, έκανα την πατάτα μετά, ναι, εντάξει, σίγουρα. Τέλος πάντων, να δείτε και το επεισόδιο του Σάθμορ, Που δείχνει τον Ομπάμα στη George Clooney, ξέρω ως που και καλά έχει κάνει συμμαχία με τον να βγουν κάποιους δύο για να πάει στο Okay, Άντως, περνάει μηνύματα στο συγκεκριμένο επεισόδιο γιατί δείχνει την τρέλα των Αμερικάνων για αυτές τις εκλογές και τόσο πάντων υπερβάλλει λίγο, αλλά έχεις πλάκα. Θα το δείτε. Okay. Αυτά. Mm. Την <Τιν>... Την προηγούμενη εβδομάδα ε, στην Αμερική, τώρα δεν θυμάμαι πού ακριβώς έγινε, ε, έγινε το Professional Developers Conference του 2008 της Microsoft, το οποίο φυσικά δεν έχει κανένα λόγο να μιλάμε για χρονιές, γιατί δεν γίνεται συνεχόμενα, δεν γίνεται κάθε χρονιά, γίνεται μόνο όταν η Microsoft κρίνει απαραίτητο ότι πρέπει να γίνει. Ε, το συγκεκριμένο είχε να γίνει νομίζω το τελευταίο γύρο το 2005 και ήταν για τα βίστα, το νέο PDC. Ε, έγινε για να ανακοινωθούν τα δύο βασικά πράγματα γύρω τα οποία κινήθηκε ήταν τα Windows Azure τα οποία είναι η εκδοχή του ε, Cloud Computing της Microsoft και φυσικά τα Windows 7 που θα αποτελέσουν την επόμενη έκδοση εντάξει, έγινε στο Λος Άγγελες <laughs> Ναι ρε παιδί, απλά αλλά το αναφέρω <laughs> <laughs> ε, ε, ε, ε, και, το, λέει, και τα, τα Windows 7, τα οποία θα είναι η επόμενη έκδοση των Windows της Microsoft ε, και για τα οποία υπάρχουν πολλές προσδοκίες πρώτα απ' όλα θα έχουμε κάποιες ε, η πιο βασική διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα Windows θα είναι ότι θα αλλάξει επιτέλους το Taskbar το αυτό, την κλασική μπάρα που κάθονται όλα τα παράθυρα καταλαβαίνει όλο το ήδη έχουμε το κουμάκι. Το taskbar μέχρι τώρα ξέραμε τι έκανα απλώς μικρέ όταν τα παράθυρα όλα κάθονταν εκεί πέρα και μπορούσαμε να τα επιλέξουμε να μετακινούμαστε μεταξύ παραθύρων. Τώρα αυτό που θα κάνουν θα είναι πώς είχαμε το grouping των παραθύρων, αλλά πολύ πιο ωραία σχεδιασμένο. Για παράδειγμα. Αν ανοίξω έναν Internet Explorer και ανοίξω tabs μέσα, θα στο taskbar bar να εμφανιστούν.. Και τώρα εμφανίζεται ένας Internet Explorer, αλλά αν, ανοίξουμε, αν πάμε πάνω στο Taskmart μας δείχνει μόνο ότι υπάρχει Internet Explorer. Mm. Στο καινούριο taskbar θα δείχνει το εικονίδιο του Internet Explorer και όταν θα κάνουμε hover το ποτικάκι από πάνω, θα εμφανίζονται σε μικρογραφίες από, ακριβώς από πάνω όλα τα, τα, 5, τα 5 tabs Όλα τα tabs ναι. του Internet Explorer δεν μπορούμε να πηγαίνουμε σε, σε όποιο tab θέλουμε. Αντίστοιχα αν έχουμε πολλούς ε, Windows Explorer ανοιχτούς, διαφορετικούς φακέλους μέσα στο σύστημα, θα, θα μας ανοίγει σε μικρογραφίες τους φακέλους και θα επιλέγουμε το φάκελο που θέλουμε. Είναι, έτσι θα δουλεύουν όλα. Πλέον δεν θα γράφει το όνομα της εφαρμογής, θα έχει εικονίδιο της εφαρμογής ε, μεγάλο καλύτερα, πάνω στο βάσο. Ναι, ναι. ότι είναι πολύ καλό ότι θα τρέχει και σε μηχανήματα παλιότερα από τα βίστα. Θα τρέχει, ναι, υποσχέθηκαν ότι θα, θα... θα είναι πολύ πιο ελαφριά από τα βίστα. Mm. Πολύ καλό αυτό. Ε, και, και συγκεκριμένα είναι σχεδιασμένα επειδή τον τελευταίο καιρό λόγο και οικονομικής κρίσης βέβαια, ναι. <coughs> έχουν αυξηθεί <coughs> κατακόρυφα <coughs> οι πωλήσεις των netbooks όταν λέμε netbooks εννοούμε τα ASUS, EPC, Aspire, One της Acer τα HP Mini, Del Mini και όλα ναι, αυτά, αυτά. Τα, αυτά όλα τα μικρά νότισους στα τρέχει... δεκάητσα στα οποία τα Vista τρέχουν φυσικά <coughs> δεν έχουν πρόβλημα ε, στα, καλά, στα, στα πιο μεγάλα που φοράνε τους άντμους επεξεργαστές θα έρχεται μια χαρά ναι. αλλά... Ε, τα Windows 7 θα τρέχουν πολύ πιο εύκολα και μάλιστα για να το αποδείξει αυτό η Microsoft ο, ο, έκανε τον demo ο Steven Sinofsky ο οποίος είναι ο υπεύθυνος ο για ο το σιγάλο, <laughs> ο Steven Sinofsky ο οποίος είναι υπεύθυνος <coughs> για την ομάδα των <coughs> Windows Live και των Windows Γενικούρα Έκανε το demo των Windows 7 μέσα πάνω σε ένα debranded notebook το οποίο δεν είπε πιο ακριβώς είναι πια εταιρείες. Ε, ωστόσο, όμως είπε τις επιδόσεις του για να καταλάβεις ή όχι. Ναι, ε, κοιτάξτε, ε, το βασικό footprint του συστήματος όταν θα ανοίγει θα είναι γύρω στα 480-390 MB. Βνωσμένοι, mm. αυτός που έχει 1 γιγάραν θα έχει και μισό GB για να τρέχει εφαρμογές. Σημαίτει, Καλά, σχέσεις με ας. τα βίστα που είναι γύρω στα 700-800 MB το footprint τους. Πάντως, yeah, πάντως, από όσο ξέρω εγώ, το ζήτημα της διαχείρισης της μνήμης και στα Vista ακόμα δεν είναι τόσο ότι, okay, ε, τρώει αρκετή μνήμη, αλλά πόσο ξέρω είναι... προδεσμεύει κάποιο μεγάλο ποσό μνήμης για να είναι πιο εύκολο να ναι, ναι, κλείνει το προγράμματα. Ναι, με το all you can eat, ε, ναι. Και όταν χρειάζεται, αποδεσμεύει αφ, ε, αυτή τη μνήμη που είναι assigned σε προγράμματα που δεν χρειάζονται. Έτσι δεν είναι. Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή ενώ τα okay. προηγούμενα Windows ε, ακόμα και οι εφαρμογές τις οποίες δεν τις χρησιμοποιούν συχνά και τις είχαν στη μνήμη, τρέχανε, τις έκανε page στο δίσκο. Τώρα τα Vista λένε ότι για να τρέχουν γρήγορα εφαρμογές, όσο έχω μνήμη άδεια, θα την καταναλώσω. Θα την καταναλώσω. Άμα και εμείς μνήμη τότε θα αρχίζω να κάνω page. Και φυσικά υπάρχει και το Ready Boost, έτσι. Τα XP τι μνήμη παίρνουν, τρώνε έτσι κι αλλιώς. Δεν πρέπει να τρώνε πολύ, ούτω ή άλλως. Τα XP από τι άποψη, είναι πιο ελαφρύ η συστημά από τα Vista. Θα μπορείς να κάνεις... Α... 100% και πάμε στα 500% <σοφ> πέρα, Ναι παιδιά, <σοφί> αλλά τα XP δεν, δεν κάνουν αυτό που κάνουν τα Vista. <σοφί> τα, <σοφί> τα, τα, τα XP, πολλές εφαρμογές κάνουν page out χωρίς να υπάρχει λόγος. Είναι βασικά άλλη φιλοσοφία. Στα MEN XP η φιλοσοφία είναι όταν χρειαστώ μνήμη για κάποιο χρόνο που ανοίγει θα την πάρω. Στα Δε βίστα είναι παίρνω όσοι περισσότερη μπορώ για τις εφαρμογές που χρησιμοποιώ και όταν χρειαστεί να έχω παραπάνω μνήμη από αυτήν που μου δίνει το σύστημα θα αποδεσμεύσω αυτά που δεν, που δεν λειτουργούν εκείνη την ώρα. Το ίδιο κάνουν και τα Linux παιδιά Άμα, άμα τρέξει η Linux ίδιο θα δείτε ότι τρώνε λίγο. όλη τη μνήμη του συστήματος. Άντως, ναι, να είναι ελάχιστοι άλλοι. Εγώ γι' αυτό δεν κάνω. Αφού είμαι τόσο πρέπει να το πούμε και σε αυτά για να κάνουμε μια και, αυτό... και αυτό είναι δέσμευση. Τέλος πάντων, επειδή το καθυστερήσαμε... Εντάξει. Εντάξει. Εντάξει. Πρέπει να βρούμε και κάτι για τα Azure, έτσι. Βασικά πρέπει να πούμε κάτι που ενδιαφέρει το κόσμο περισσότερο. Ότι όποιος θέλει να δοκιμάσει βέτα έκδοση το Windows που, 7 που, που βγήκε στο PDC, μπορεί, πάλι μπορεί, μπορεί <laughs> πολύ εύκολα να τη βρεις στο Άντερμος. ίντερνετ Ναι, ε, φυσικά είναι παράνομο να την εγκαταστήσει αλλά η Microsoft... Ετάξει, η Microsoft για εκείνους χρήστες δεν έχει κυνηγήσει ποτέ κανέναν. Ούτω ή άλλως σκέψω ότι ε, στη φάση που είναι η έκδοση αυτή δεν είναι για να τη βάλεις σαν κύριο λειτουργικό. Για ε... τη βάλεις, σε κάποιο VM ε... να τη δεις απλά. Κάνεις μεγάλο λάθος, μπορεί να είναι πρεμπέτα, αλλά η έκδοση είναι απόλυτα σταθερή και μπορείς να δουλέψει σαν production μηχάνια. Εγώ πάντως από σχόλια που διάβασα κλπ. δεν το συστήνω. Αυτό δηλαδή... που ξέρω είναι ότι η εγκατάσταση που έκανες στο PC Ναι. Ε... Και αυτό είναι επίσης... Ε... <laughs> ε, για, για δύο ώρες <laughs> μπορεί... για να το δύο και τα Ναι, απλά <laughs> Ε, καταρχάς, καταρχάς Το είπε και τα κλειδιά. Τι παράς ρε Όχι, έχει πρέφτει ξύλο Και μόνο να σκεφτείς παιδί μου ότι στην εγκατάσταση Σου βγάζει στο welcome screen Windows Vista Εντάξει αυτό πράγμα δεν θέλει να την καταστήσει Αυτό είναι ψέματα δεν βγάζεις Windows Vista. Windows Vista βγάζεις... Όχι αυτό στην εγκατάσταση... Και μετά... hacked version που είδες, εμένα η εγκατάσταση δεν έγραφες το από Windows Vista. Τι έγραφες. Windows σε Windows 7 την τέτοια που... Ποιος built καταπέσεις. Το 6801 αυτό που δεν στο PTC δεν είναι αυτό που developers. Σε αυτό λέω. Αυτό λέω. Αυτό Και στο PDC δείξαν ένα άλλο build που είχε και το Taskbar το περίεργο. Α, okay, δηλαδή οκ. Αλλά υπάρχει ένα site στο internet, το within Windows, αν το ψάξει ο κόσμος στο Google, που υπάρχει ένα hack το οποίο που εμφανίζει το, το, το startup που, που δείξαν στο PDC. Ε, τα Azure, είναι το, η εκδοχή του Cloud Computing. Cloud Computing όπως ξέρουμε είναι τα Google Apps, α πούμε Google Mail, Google Reader, όλα αυτά θεωρούνται Cloud Computing. Η Microsoft μέχρι τώρα είχε ένα παρουσιάδες φυσικά κάποια πράγμα, στο live mesh. Ε, τα Windows Live ε, Τώρα πλέον επειδή Microsoft δεν είναι, δεν είναι σαν το Google που φτιάχνει διαφορετικά πράγματα και είναι ξεχωριστά μεταξύ τους και με κάποιο τρόπο που ξέρει μόνο οι διαενώνονται Τις αρέσει να τα έχει όλα ενοποιημένα και χωρισμένα σε κομμάτια παράλληλα ε, Έφτιαξε Windows, τα Windows Azure τα οποία είναι μια πλατφόρμα στην οποία πάνω κάθονται και τα Live Services και .NET Services και SQL Services και αποτελεί τη δικιά της εκδοχή για το cloud computing. Θα περιλαμβάνει, περιλαμβάνει μέσα τα mail, calendar και όλα αυτά που έχει και το Google φυσικά. Θα επιτρέπει ως πλατφόρμα ανάπτυξης λογισμικού κατά βάση, να στους χρήστες να αναπτύσσουν εφαρμογές για τα Windows Azure. Μάλιστα. Και είναι κάτι σαν το Google App Engine δηλαδή. Ουσιαστικά είναι μια απάντηση... Της ε, Microsoft, στη Google. Google και γενικώς και σε άλλα πράγματα. Γιατί υπάρχει, να ξεχνάμε και το Amazon EC2, το Google platform. Α, ναι, ε, okay, δηλαδή τα... συγγνώμη, τα Azure είναι κάτι σαν το... είναι και αυτό ένα framework όπως το, το, το .net. Ε, πλατφόρμα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα framework. Θα πλατφόρμας. πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, σας διακόπτω. Ε, ε, ναι κύριε, καζίνικολα, ναι, ναι. Νομίζω, ναι, βασικά θα έπρεπε να πάμε σε διαφημίσεις κάποια στιγμή. Έτσι και έτσι και δικιά μας. Εντάξει, θα πάρουμε, δεν υπάρχει. Λοιπόν. <laughs> λοιπόν. Σουβλάκια ο Μπαρμάμιτζος <laughs> Ο λοιπόν, <laughs> τραγικός έτσι yeah, μπορούμε να, να πάνε να κάνουν καφέ Γιατί έχουν... θα κάνουμε κι εμείς Γιατί yeah. έχουν... yeah. πάμε μια καφέ Ναι yeah. <laughs> <laughs> <laughs> Λοιπόν, ας ήθελα να, ας να και λιγάκι Σε ένα σεμινάριο, παύλα διάλεξη που έγινε Την προηγούμενη εβδομάδα στο τμήμα μαθηματικών του Αριστολίου Παριμιστημίου το, λοιπόν, το σεμινάριο είχε τίτλο Μηχανισμός των Αντικειθείων, Μαθηματικές Εφαρμόγιες Σαν Αρχαίο Αστρονομικό Υπολογιστή Η ομιλία έγινε από τον κύριο Συριαδάκη Όχι Συριαδάκη, Συριαδάκη Ο, το και ο οποίος είναι καθηγητής <συραδίς> του <συραδίς> Τμήματος Φυσικής <συραδίς> Τώρα τι έγινε Μπορώ να σας πω τη soft version και τη full version Πες τη short version πόσο κρατάει Η full version κρατάει που μπορώ και να μιλάω για πάντα Πες τη short Η short version είναι ότι Γενικά ο μηχανισμός αντιοικηθίων φτιάχθηκε πάνω κάτω από 150 από Χριστού mm. από 150 mm. μέχρι 110 εκτιμούνε, χάθηκε μέσα στο βυθό της θάλασσας γιατί ήταν ένα πλοίο το οποίο βούλιακνε Τον βρήκαν του 1900 τις βουγγαράδες, οι οποίοι είχαν μείνει μέσα στο πλοίο και βούτηξαν να πιάσουν ψάρι για να φάρει και βρήκαν αυτό mm. Μας καβήκαν κάτι άλλο πράγμα που είχε μέσα στο πλοίο και μετά με τις ανασκαφές βρήκαν και τον μηχανισμό αυτόν. Και εμ, υπήρχε από τότε μέχρι που έγιναν οι... όχι ανασκαφές, όπως λέγονται, είναι η θάραση mm. Και το Βρήκασμουμ υπήρχε σαν έκθεμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας και το 2005 μία ομάδα επιστημόνων, με μερικοί Έλληνες και μερικοί άλλοι από την Ευρώπη, εμ, πήραν άδει από το Υπουργείο Πολιτισμού να το μελετήσουν τώρα. Αυτό εδώ πέρα το πράγμα, έτσι όπως βρήκε στο βυθό, είναι να μοιάζει με ένα πράσινο πράγμα, το οποίο μου το δεις λες ότι... αυτό είναι μια πέτρα και την ξαναπετάω στη θάλασσα, γιατί μαζί με τα άλλα, έβγαλε και οι πέτρες. Mm. Απλά είναι πράσινο και το κράτησε, γιατί είχαν υπον, γιατί μέσα έχει και χαλκό, και αυτό είναι πράσινο. Είναι εντελώς άμμορφο, δεν καταλαβαίνεις τίποτα έτσι, από όλες και αυτή η ομάδα άρχισε τώρα να το επεξεργάζεται. Χρησιμοποιούντα τι με ισχύ, τομογράφους, φωτογραφίες με διάφορα φίλτρα κτλ και κατάφεραν μέσα από αυτό, μέσα από αυτή τη διαδικασία να το δουν σχεδόν καθαρά. Λες και είναι μπροστά τους ολοκένιο. Ωραία. Yeah. Τότε, το διαφέρον είναι ότι... Σου χωράει. Mm -hmm. Εμένα όχι. Το έχω εκεί πέρα για να πω να πάω μεγαλύτερα okay. ε, Το ενδιαφέρον είναι ότι, εκτός από τον το μηχανισμό, το πώς λειτουργεί, από αυτό κατάφεραν να βγάλουν και ιστορικά στοιχεία, θα αναφερθώ σε παραδείγματα και... Στοιχεία επιστημονικά για το τι ξέρανε τότε. Αυτός ο μηχανισμός λοιπόν που έχει 52 γρανάζια και αυτό που έκανε ήταν να υπολογίζει διάφορα αστρονομικά μεγέθη. Του έδινες εσύ μια μέρα, όποια μέρα θες, χρόνια μετά, και σου λέγει τι τη φάση θα έχει σελίδη, σε ποιο δόντυο θα βρίσκεται εκείνη τη μέρα ο το Τάδε, κάτι αστρονομικά στοιχεία τα οποία δεν ξέρω, α πούμε, ο κύκλος του Τάδε, ο κύκλος του νέου πότε είναι Ολυμπιακοί αγώνες, πότε είναι κάτι άλλο αγώνες που είχαν τότε. Ε, πότε είχε έκλειψει λίου σελήνης, σε τι φάση, που, από πού θα νοηρετεί και όλα αυτά Πάρα πολλά πράγματα, υπολόγιζε 50-60 πράγματα. Και πώς τα εφάνιζε αυτά, αυτά Μέχρι, είχε... Με... Όχι, όχι. Ήταν θα με γρανάς και το πει έστρεφες Κάπου και κάπου από αλλού περίστρεφαν κάτι άλλο, το πούμε και σου εμφάνιζε Σκέπτεσαι σαν να έχεις ένα τροχό, επειδή ο γιος είναι αριθμημένος mm. Και όταν το γυρνάς, κάπου σταματάει, επειδή yeah. ένα και γιος είναι αριθμημένο το ενδιαφέρον είναι ότι μέσα από τη μελέτη αυτή καταφέρνουν να βγουν και άλλα ιστορικά στοιχεία, αλλά και χαρακτηριστικά ότι... Α, αυτό το μηχάνημα είχε και manual μαζί. Δε Οπότε σημαίνει ότι κάποιος το έφυξε και κάποιος άλλος το χρησιμοποιούσε. Ναι, εντάξει, λογικό αυτό. την γλώσσα δεν είναι γραμμένο. ελληνικά. Είναι στα ελληνικά. Αραμαϊκά. εντάξει, στα ελληνικά του 150 Και το ενδιαφέρον είναι ότι μέσα στο manual όσο κατάφεραν να διαβάσουν, δεν διαφαίνεται αναφέρει τη λέξη Ισπανία σε ένα σημείο. Και κάνουν μελέτη, δίλαν σε έναν τύπο αρχαιολόγο, δεν ξέρω τι είναι ιστορικός ε, Ισπανό, για να δουν αν όντως έχει νόημα το 150 προχρωστού να μιλάμε για Ισπανία. Και λέει αυτός ο Ιωْ Ισπανός απάτης, ότι η αρχαιότερη ένδειξη για τη λέξη Ισπανία ήταν το 81 προχρωστού, και είχε ένα νόμισμα επειδή του πήχε ένα κεφάλι και την Ισπανία. Και με αυτόν τον τρόπο απέδειξαν αυτοί ότι η Ισπανία υπήρχε τουλάχιστον άλλα 70 χρόνια ακόμα, oh, από το 80 μέχρι το 150. Δηλαδή να λέμε ακόμα και για να αποδείξει η άλλη χώρα ότι υπήρχε, πάλι ένας πρέπει να κάνει δουλειά που πίσω ξέρω εγώ. Τέλος πάντων έχει πολλά άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία αυτή η παρουσίαση, έχει μια έκθεση στο τελόκλειο αυτή τη στιγμή μέχρι τον Ιανουάριο που σκεδιάζεται η Πεστέλη. Τώρα, σε 10 λεπτά θα κλείσει. Και συνεχίζει να έχει... η αυτό δεν δουλεύει, αυτό δεν δουλεύει, όχι αλλά θα φτιάξει Αυτό είναι σε 50 κομμάτια του βέβαια, δεν είναι ιέω. 500 κομμάτια Φιάχτο λεμιομάτα, αλλά τα κάτσαλο βλέπουν, αλλά όχι. Ε, είναι εδώ στη θάρχμης στο ε, Πώς βάζουν δηλαδή να κάνουν να ένα. Λίγος, λέγεται, ναι. Ε, πώς βάζουν να κάνουν ένα λειτουργικό μάλλον. Ένα πυρηνλιτώ να υγείο, ναι. Είναι. αυτό. Ε, υπάρχουν ακόμα ερωτήματα. πρωτόν ε, πώς υποκατασκευάσα. Και για πιο λόγους πούμε, και το χρησιμοποιούσε. Πού κατασκευάστηκε; Και πού βρέθηκε; ε, ε, Το πού βρέθηκε στην Δικίθη, ε; Δεν πω ότι το, το γεμάτο magmaτα. Το οποίο αποδεικνύει ότι ήταν αυτή η συνήθεια η του Ρωμαίου, οπότε καταλάμβανα μια πόλη, πέραν τα πάντα, τα και ό,τι είχε κοινή πόλη, και τα πήγαιναν στη Ρώμη. Mm. Οπότε το πλοίο πήγαινε από κάπου, στη Ρώμη και βυθίστηκε στην Εκύθρα. Μάλιστα. Οπότε δεν ξέρουνε ναι, από πού προήλθε αυτό. Όχι. Και οι επικρατέστερες πόλεις, το πούμε, είναι η Ρώδος και η Αλεξάνδρεια mm. της Αιγύπτου. Που είναι η Αλεξάνδρεια που μπορεί να έχει τις περισσότερες πιθανότητες και μια άλλη πόλη στην Σικελία, κοντά στις 3 το οποίο τώρα δεν το θυμάμαι, ήταν πολύ διπλοκό Α, οκ, πολύ ενδιαφέροντα okay, ε... Σκεφτούμε την, την έκθεση, την έχεις επισκεφθεί Όχι, πρόσφατα, για αυτή η τι υπάρχει, θα. Ε, αυτό δηλαδή θα είναι μόνιμο εκεί που λες την έκθεση αυτή Μέχρι τον Ιανουάριο είναι, μετά θα έχει έναν Ισπανό Ζουγά Και που είναι αυτό το... <laughs> αυτό είναι, είναι, αυτός είναι στο... στην Αγίου Δημητρίου, δίπλο από το Εθνικό Πολιμητήριο Από πάνω Α, το από το Πανεπιστήμιο Από πάνω από το Πανεπιστήμ Ωραία μου στοιχεία, άμα πετύχετε υποθέτως το να αυτό να κάνει διάλεξη, είτε κάνει μια διάλεξη κάθε δύο εβδομάδες. Η οποία κάθε διάλεξη έχει καινούργια στοιχεία να πει. Για αυτό το πράγμα. Για αυτό το πράγμα. Η έρευνα αυτό όμως συνεχίζεται. Εντάξει αλλά κάθε μια διάλεξη δύο εβδομάδες είναι πάρα πολύ συχνά α πούμε. Η οποία διάλεξη είναι άλλη στη η άλλη στην Αυστραλία. Άρα είναι η ίδια αυτό θέλω να πω. Είναι η ίδια αλλά... Ε, όποτε έχει update το Όχι, καν... αυτός μας έλεγε στοιχεία, είχε διαλέξει μία ώρα και μας έλεγε στοιχεία που ανακάλυψαν το ίδιο το πρωί. Α, ah, οκ. Okay. Κατάλαβες, δηλαδή μας είπε ότι άμα uh, τη διάλεξη τι κάνουμε αύριο Τρίτη θα και άλλα πράγματα να σας πω. Είναι real time, yeah. Είναι real time. Yeah. είναι τώρα που το Πρέπει να σκεφτεί, πρέπει να σκεφτεί να κάνει μια web υπηρεσία που ή το Να είναι ότι την και επιδότηση και που έχουν μια εκατομμύρια ευρώ τέτοιο. <σίλιο> Βραβείο. Το οποίο ο συγκεκριμένος καθηγητής, το τμήμα που του αναλογούσε και το έβαλε σε τσέπη το χρησιμοποιεί αποκλειστικά για τη βοήθειά μου για το πτυχίο του confinement. Έτσι. Ωραίο. Ωραίο. Λοιπόν ε... αυτά, και μοιάζει πολύ με τις τεχνικές που χρησιμοποιούν... Θα πας ε, σύντομα στο Staircase. Ε, όποτε έχω... Ξέρω εγώ. Ε, μπορούμε ενδεχομένως να το προσπαθήσουμε να πάμε όλοι μαζί και ίσως να κάνουμε κάτι με ένα άρθρο ή ένα ειδικό πότε... Να κάνουμε τη βίντεο. Και έχει ένα άλλο ιδιαίτερο ενδιαφέρον με τη μελέτη που έγινε στο παλίμψιστο του Αχυμίδη. Στο παλίμψιστο του Αχυμίδη. Το παλίμψιστο είναι ότι ένα κείμενο σε πέρα γραμμένο το Αχυμίδη που κάποιος το έσβησε και έγραψε κάτι άλλο από πάνω. Και τώρα κατάφερε να το κάνει. Έπρεπε να το κάνει κείμενο που ήταν από πίσω. Ωραίο. Πολύ καλό. Μια που δεν όχι, αυτό είναι υπεργαμήν, είναι ξυσσμένης. η υπεργαμήν είναι δέρμαν ζώου. που είναι πανέμον. Οπότε το ξύνεις λίγο ακόμα και φέρνει το χέρι. έχει <συντώ> ε, <συντώ> και κάτι χημικά που χρησιμοποιούσαν τότε. Ναι Ναι, αυτό το είχα ακουστάει, δεν είσαι αντίθετο. Αυτό έχω βρει το οποίο διάβασα. Είναι τρομερός. Ωραία. Οπότε αν, το, αν δούμε να γίνεται κάποια στιγμή πάλι κάποια διάλεξη <συντώ> να έχουμε τον νούμερο να ναι. ενημερώσουμε. Απλά θα πάω ένα τελευταίο στοιχείο, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Ε, αυτό ο μηχανισμός που φτιάχτηκε για το 1500 χριστός χρησιμοποιεί μαθηματικά, τα οποία ανακαλύφθηκαν το 1800. Π.χ. <laughs> ε, αυτός ο μηχανισμός αποδεικνύει τον δεύτερο νόμου του Κρόνιγκερ, το οποίος yeah. ανακαλύφθηκε 850. 1850 κάτι τέτοιο. Ε, αυτός σημαίνει ότι το ήξεραν, απλά ότι το ήξεραν χάθηκε... και το εφαρμόζουν κιόλας. Και ότι χάθηκε η καταγραφή του του πράγματος για κάποια χρόνια. Τα ίδια να ανακάλυψαν και από αυτόν τον Αχημίδη, όπου αποδείχνει θεωρήματα συνδυαστικής και τέτοια, η οποία συνδυαστική υποτίθεται ότι ανακαλύφθηκε τον 18ο αιώνα. Ναι. Και είχε θεωρήματα αποδεδειγμένα από δημέα, τον Αχημίδη το 212 Σωστά. Και αν τα λύσεις ήταν το 2005. Ωραία. Ε, οπότε αν το βρούμε κάπου να γίνεται πάλι κάποια παρουσίαση, να έχουμε το νόμο να το αναφέρουμε. Και εντάξει, εφόσον πάμε στην έκθεση που υπάρχει, ό,τι μπορέσουμε θα το δείξουμε και στον κόσμο για, να, για μια περαιτέρω έρευνα. Αυτή ήταν η σόκτα εκδοσία, γιατί έχει και φούλα μου, θέλει. Ωραία. Ε, Όποιος θέλει για φούλα έκδοση, θα μπορεί να στείλει ένα μήνυμα στην Σφίτσα και να το απαντήσει ο Άγγελος με αναλυτικά στοιχεία. It's. Αυτά όπως το παρών, οκ. Και τώρα ασχοληθούμε με ένα ε, αρκετά ενδιαφέρον θέμα που έπεσε στην αντιλήψη μου αυτές τις μέρες, το οποίο ήταν και λίγο ηρωνικό γιατί σκεφτόμουν και μόνος μου πολύ πριν εδώ το, το σχετικό άρθρο. Ε, και έχει να κάνει με, τα, με τον ΟΑΣΤ και το εισιτήριο που, που κόβουμε, ας το πούμε, είτε φοιτητικό είτε μαθητικό και πώς αυτό μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και αν είναι ρεαλιστικό το να επαναχρησιμοποιηθεί. Ήρα, λίγο πιο αναλυτικά, Άξιόλοι ε, ξέρουμε ότι τα εισιτήρια πλέον έχουν την μέγιστη διάρκεια που μπορείς να τα δηλαδή μέσα σε 70 λεπτά από, το, από την πρώτη στιγμή που το χτυπάς. Και πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι, βγαίνοντας από το λεωφορείο, ε, λένε στον επόμενο, θες το εισιτήριό μου. Ε, για να μην ακυρώσει καινούριο. Τώρα αυτό, εντάξει, το είχα δει εγώ να γίνεται τους τελευταίους μήνες, δύο-τρεις φορές. Το έχω, το, έχω το έχω κάνει και εγώ κάποιες φορές, δύο-τρεις ας πούμε. Θα σου πω μετά πώς το κάνω, όμως έχει πολύ γέλει. Ναι, οκ. Okay. Ε, αλλά πρόσφατα, βρήκα ένα, ένα άρθρο στο θες.gr ε, το οποίο είναι τυλοφορείται ως 50 χρόνια μονοπόλιο και οπότε λίγο ότι πολύ δεν θα το αναλύσω το άρθρο λέει ας πούμε ότι ο Άστε μονοπολεί τις αστικές συγκοινωνίες στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια στην και χρόνια. πιο συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, ναι ε, και Φέβαια, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή. το πως με την λογική αυτή που είπαμε πριν, δηλαδή του να δίνεις το στήριο στον επόμενο μπορείς να του κάνεις ζημιάς εισαγωγικά, δηλαδή να χάσει λεφτά. Ε, τώρα εντάξει, αυτό, αυτό είναι σε γενικές γραμμές, πείτε μους πώς σχολιάζετε λίγο. Ναι, αλλά θα λεφτά μόνο σε αυτό μετρό. Τελείως, από εκεί πέρα. Καλά, αυτό η οροφή θα σπάσει το μονοπόλιο, εντάξει. Απ' την άλλη δεν πιστεύω. Κοίταξε, κατά αυτό είναι γενικά το... το χάς... φαινόμενο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Είναι εντάξει, καλό βέβαια. Καταρχάς, πριν το πούμε αυτό, να ρωτήσω κάτι άλλο. Ε, όσοι από εμπειρία από άλλες χώρες ή από άλλες πόλεις, της Ελλάδας. Ε, γιατί νομίζω έχουμε αναφερθεί και παλιότερα σε αυτό. Ναι, ναι. Πόσο είναι το εισιτήριο είναι. της αστικής κοινωνίας εκεί. Παλάκι. Εγώ πιστεύω Ακολέγα. ότι η είναι αρκετά Από... καλή. Ναι, είναι πάρα πολύ καλή. Σε με ξένες χώρες είναι πάνω πολύ. Αλλά και για άλλες πόλεις στην Ελλάδα είναι. Δεν πρέπει ήδη? να αναφέρουμε... Στην Ελλάδα ναι, γενικά η κάθε υπηρεσία έχει το δικό της εισιτήριο. Σε άλλες πόλεις που είναι στο Βερολίνο που θα πάω διάβασες στον τοξιδοτικό οδηγό ότι βγάζεις ένα εστήριο και ισχύει για ναι. όλα τα μέσα όμως. Είναι πολύ δύσκολο. 5-7 ευρώ αυτό έτσι το εστήριο που βγάζεις όμως έτσι. Ε, όχι, είναι γύρω στα 2.30 για 4 ώρες αλλά μπορείς <σχει> να πας και, σε, και, σε, και στο μέχρι. u που είναι και ναι. σε λεωφορεία και Είσαι. στο s bahn που είναι το μετρό και σε τρένο, ακόμη και σε τρένο μπορείς να πεις με το ίδιο εστήριο. Και στη Θεσσαλονίκη είναι όλα τα μέσα, απλά όλα τα μέσα είναι το λεωφορείο. Πολύ αυτό. Έχει να δείξει αυτό που, που στην Αθήνα το αντίσκος ήτι που είναι για μία ώρα πίνε για όλα πλήκια, τα μέσα, το βέβαια. κάνει ένα είκοσι. γιατί. Στην Πάτρα το φοιτητικό, κάνει ένα ευρώ. Ξέρεις γιατί, γιατί υπάρχει και μετρό, οπότε σου λέει. Ε, ωραία. Γιατί το μέτρο να έχει, 1,5 ευρώ Θα το ανεβάσω σίγουρα, γιατί χάνουν και οι πελάτες, οπότε θα κερδίσω από τους άλλους που παίρνουν ναι. Έχει και τράμα, έχει και λεπτικό εγώ, Κατά στην Αθήνα, μπορείς να κάνεις συνδυασμούς, δεν είναι εδώ πέρα, εδώ πέρα. Εδώ πέρα το το ότι τα 25 λεπτά που είναι το θεηδικό του θεός και ο Τσάμπας Ναι, γιατί είναι υπάρχει ναι. μεγάλη ζήτηση Εντάξει, ενδεχομένως Είναι λογικό που είναι τόσο θεημένος Εμάς είναι γενικά πάρα πολύ που είναι Πω, ε, για μένα και οι πιεσίες που προσφέρει, γιατί διάβασα και σε άρθρα ότι ε, δεν προσφέρει τίποτα Εντάξει, είναι καλές, δεν είναι και... Ή η κελοφορία, τα περισσότερα είναι καινούργια α πούμε και συνεχώς αναβαθμίζονται και το γεγονός ότις η αίσθησης πόσο θα περάσεις είναι σχεδόν οπωσδήποτε... Ωχ, η οδηγία είναι πολύ νορμά και δεν σταματάνε ποτέ απότομα. Ε, Τώρα, οι οδηγοί εντάξει. Απαιτείς. Και τα πίεσαι... Όλοι οι οδηγοί μόλις, μόλις πιθάσουν στα σπατάνε δέρματος. Mm. Εσύς θα το κάνατε αυτό με τους εγώ να πω ότι <Ρίξε> όποτε βρίσκω πρόσφα αίθος, ήδη το κάνω, ήδη το κάνω. Και αυτό γιατί, ας πούμε, επειδή εγώ υποχρεώνομαι, υποχρεώνομαι λόγω ανάγκης δίνω δύο ιστηρία κάθε μέρα, για το, τουλάχιστον για το τέτοιο, Πιστεύω παιδί μου ότι για κάποιον φοιτητή, αν, αν είναι υποχρεωμένος να το κάνει αυτό λόγω του ότι μένει μακριά, είναι ένα έξα κόστος. Εδώ τα 50 λεπτά. Δεν, ναι, αλλά αν γίνεται καθημερινά δεν ξέρω κατα πόσο, δηλαδή σκέψει με φοιτητή από άλλη Ά, πόλη, ο οποίο και όλα δηλαδή, κάνει ανάγκη. Ένα, περιορίζουν διαδρομό. Ε, πάλι όμω, πάνω δηλαδή, κάτι ήδη θα πληρώνει εκτό αν κανεις 4 4-5 δρόμες τη μέρα. Ε, Επίση υπάρχει και η άλλη προδοτική. Άμα δεις ένα καλωδομινάκι, έτσι που δίνεις <laughs> το στήριο... Έχει τηλεφωνώ τηλεφωνώ σου δίνεις στο στήριο Έχεις γραμμένο τηλέφωνο σου πάνω, το δίνεις και η άλλη, εντάξει <laughs> Αυτό δεν είχα <τέχω> σκεφτεί <χ> πρέπει... <χ> πρέπει, <χ> να... <χ> πρέπει να επεκτείνουμε το μότο σε δώσ' <το στήριο> σου και βγες έξω ξέρω και βγες ένα ραντεβού Πώς δικιά μου μόνο στο δικιά μου στήριο ξέρω εγώ κοντά στο όχι ήταν μια κοπέλα με το φίλο της και είχε το συστήριο στο χέρι. Φοιτήτρια, βέβαια. Όχι φυσικά δεν ήξερε να είναι αυτή η τραπέζα. Στην αρχή. Και σε μια φάση βλέπει το συστήριο, της φέρνει το χέρι και φύγει από το παράθυρο. Ωχ. Τραγικό έτσι. Και την ώρα κατέβανα. Και λέω, εντάξει φοιτήτρια εσέ. Λέει ναι, πάρτε το δικό μου γιατί μέρα, ας πούμε. Πολύ τραγικό. Της φύγει από το παράθυρο. Έλε Και να πούμε και κάτι άλλο πριν το κλείσουμε το θέμα. Γιατί εντάξει, όλος όλο ο προβληματισμός σχετικά με το, αν, με το κατά πόσο πρέπει να το κάνουμε αυτό το πράγμα ή όχι έρχεται από το άρθρο αυτό στο ζήτημα ότι ε, πρέπει να γίνει επειδή ακριβώς είναι μονοπόλιο αυτό το πράγμα δηλαδή αν είχαμε ας πούμε, όπως η Αθήνα και άλλα μεταφορικά μέσα, κατά πόσο η θα ήταν ακόμα πιο φτηνές Δεν θα ήταν φτηνές, θα ήταν πιο ακριβές σου λέω, πιο ακριβές δεν είμαι πολύ σίγουρος. Γιατί αυτό λέει, λέει πόσο πιο φθηνό να στο κάνεις ή... Εντάξει, εγώ... ...και η ώρα... Νομίζω Ονομίζω ότι ονοπόλιο... η τιμή του εισιτηρίου είναι πολύ καλή. Κοίταξε, να πω κάτι τώρα, το πόσο πιο φθηνό μπορεί να το κάνει. Ε, είναι σχετικό, γιατί α πούμε, ας πάρουμε μια ανάλογη περίπτωση στο πανεπιστήμιο τον καφέ. Ωραία. Όταν είχα μπει εγώ, ας πούμε... Όταν είχαμε μπει εμεί στο πανεπιστήμιο, τον είχα, βρει, τον είχα βρει, α πούμε, 80 λεπτά περίπου. 80 λεπτά το ευρώ. Απολύτως το τέτοιο. Ε. Κάποια στιγμή έγινε ένα, για πολύ μεγάλο διάστημα. Κάποια στιγμή πήγε πάνω από ένα, λίγο. Και τώρα είστε 70 λεπτά. Ωραία. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι... Να, και, ναι. και, και ξέρεις ακόμα ξέρεις πιο κοινό αν γίνει... Άλλαξη... Ναι, ξέρω πως και άλλαξε η διεύθυνση. Δεν το, δεν το εξετάζω έτσι. Εγώ λέω απλά ένα πράγμα. Ότι για μένα και 40 λεπτά να γίνει ο καφές, πάλι το κυλκί βάζει αρκετό κέρδος. Από τον καφέ μόνο. Ναι, ναι, μόνο. Έχεις το νίκη, έχει να Από τον καφέ μόνο τους... λέω. Από τον καφέ μόνο. Λάς. Ωραία. Δηλαδή για μένα θα μπορούσε να έχει τον καφέ που είναι ουσιαστικά νερό με ζάχαρη και λίγο γεύση. Μέχρι και 40 λεπτά. Δεν μου έλα τα υλικά. Και τον καφέ μόνο. Τα υπόλοιπα πληρώδητη και το και το άλλο σαφω πρέπει να είναι πιο ανεβασμένα γιατί τα, τα αγοράζει και σχετικά ακριβώ. Πέλε παρόλογο ή θέλω να πω ότι. Άρα μπορεί να πει και άλλου ε, να τα καταλήξη. Ε, μην περιμένετε να πει στο στήριο για πιο για για για λόγο. Γιατί όταν θα βγει το μετρό, τα ξέρει να ανταγωνιστεί το μέτρο το οποίο σε πάει στη, στη δουλειά σου 3 λεπτά. Δεν μπορεί να τα ανταγωνιστεί αυτό για να ρίξει την τιμή σου. Δηλαδή πιστεύω ότι αντί να τη ρίξεις στα 10 λεπτά, τώρα θα πάρει με τρόπο φιλική γιατί πάει πολύ πιο γρήγορα. Οπότε για να, για να ζήσει ο Αστ θα αυξήσει την τιμή Από πισε θα, θα γίνει standard. πάλι το εγγυμένο εισιτίο θα μπορείς να μπήσεις και στα δύο Από αυτό θα κάνει 25 λεπτά ή 50 θα αυτό. κάνει ε, Θα κάνει όλο μαζί ένα ευρώ αυτό. Πιστεύω, πιστεύω, πιστεύω, πιστεύω, ότι για πιστεύω... δύο ώρες Standard θα πάει στα 50 λεπτά το φυδητικό μόλις βγει το μετρό Standard Ένα 20 δεν έχεις στην Αθήνα δεν είπες Το κανονικό, το κανονικό πάντα έχει ένα 20 Εντάξει 60 το Ε, 50 λεπτά Εντάξει, αν είναι ενωποιημένο εγώ θα το θεωρήσω ok να γίνει το φοιτητικό το μπορεί να ήταν ο Αλλά αν είναι να Α, το κάνει ο Αστ 50 ή 60 λεπτά το φοιτητικό Και να μπορώ και να, δίσαι δίσαι να πάρω μετρό Δεν πρόκειται να το... Για να επιβιώσει το κάνει δε εγώ πιστεύω, εγώ έχω την αίσθηση ότι όταν γίνει το μετρό οι δύο υπηρεσίες θα ενοποιηθούν με κάποιο τρόπο. Ναι. Και θα βγάλουν κάποιο κοινό εισιτήριο, δεν τους συμφέρεις. Σίγουρα θα βγει κοινό εισιτήριο. Ωραία, τώρα για τα... Αλλά... Ακριβώς, για τα άλλα... Για ναι, το, το, το, το κοινό εισιτήριο είναι ακριβό, γιατί θα σου προσφέρει και λίγο παραπάνω χρόνο φαντάζομαι να χρησιμοποιείτε. Ναι, σίγουρα. Δε. Και θα μπορείς να μεταπηδείς, δηλαδή να πας με το μετρό μέχρι κάπου και μετά εκεί που δεν υποστηρίζεις να πας λεωφορείο. Ναι, ναι. Γιατί δεν υποστηρίζει κιόλας ολέκτους το μετρό όταν ξεκινήσει. Θα έχει μια στάν ναι, τις ηγνατείες ακριβώς. Ή και όλη την ηγνατείας ας πούμε. Πάντως εντάξει δηλαδή Αυτό. με το μετρό θα πηγαίνουμε... Και πάλι σου πω στην αρχή θα είναι Φιόρια. τόσο μεγάλο trend το μετρό Φιόρια. που θα γίνεται πανικός μέσα στα τέτοια. Θα είστε εδώ, το Tokyo. Ακριβώς. Σπρώχνουν, μας πρόχνουν. Οπότε κάποιος θα πήρε παιδί μου, εντάξεις ας πάρω το στη γραμματές θα είμαι μόνος μου τους άλλους. Ε, δεν θα είναι και μόνος, αλλά εντάξει. εντάξει. μπορεί και να μην είναι. Θα είναι καλύτερη κατάσταση, σίγουρα. Αυτό θέλουμε κιόλας. Πάντως, ε, μπορούμε όταν θα, όταν θα γίνει το μετρό, <χαχαχαχα> Ναι, να επανέλθουμε. 13, 14. <laughs> Όχι, το 12 θα είναι έτοιμο. Καλό Το 15 θα είναι έτοιμο οι επέκταση που σκάλαμε. Το 12. Πρωθένα <στομίου> με το μετρό <χω> Μπορεί <Καμίου> <υπάρχει στομίου> στο να κάνει βαλόν στο πέπισο Μια βαμαγιά το φίλε δηλαδή θα Στους λεφτάδες στην επέκταση Δεν την κάμψεις στις δικές Έτσι έτσι πες τα χώσε <στομίου> Το 12 θα έχει όμως στο τουριστικούς του παιδιά Έτσι είναι ο σε Το τα το 2012. το 2012 Το 2012 δεν έχουμε φτάσει εμείς στο New York ακόμα κάτσε να φτάσουμε στο 2021 Λοιπόν, ε, την Τετάρτη, σε δύο μέρες, δηλαδή, 12 ερώ το βράδυ Το public στο, στο κόσμο, στη Θεσσαλονίκη Θα ανοίξει μόνο και... θα ανοίξει για έναν λόγο μόνο ε, θα, πουλήσει το, θα δώσει μάλλον στο, στο κοινό Το expansion του World of Warcraft Πώς λέγεται, Γιάννη, το expansion? The Wrath of the Lich King Και Όλοι οι καμένοι του WoW θα είναι εκεί πέρα στην ουρά στημένη για να πάρω τα πάνω, θα έχει πολύ πλάνη. Τις δικές και γελάμε. Και ο, θα είναι αυτό το απλά, μόνο αυτό. Ναι, μόνο, δεν να μόνο αυτό. θες να πάρει κάτι άλλο δεν μπορείς. Όχι, δεν μπορείς. <laughs> και μόνο το δεύτερο, τι τετάχτη. Ναι. Πράγει, το, πράγει, πράγει, μόνο, πράγει, μόνο μόνο το Μόνο το public ή το Δεν ξέρω, το public σίγουρα. Το, το, το public είναι στον ίδιο όμιλο. Δεν ξέρω, το public σίγουρα. Ένας το έχει οπότε. τα Δεν ξέρω, το ένα... Το RAM Fitness είναι πολύ σημαντικό update να πούμε ότι κάποια από τα features τα οποία ήταν να μπουν, μπήκαν στο τελευταίο patch του Warcraft. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο ναι, ναι, ναι. πώς... το... ήταν το πιο σημαντικό, ήταν τεράστιο, <laughs> ήταν πάρα πολύ Ήτανε πάρα <laughs> patch Αλλά προσθέθηκαν αρκετά από τα features, εκτός φυσικά από το καινούριο Continent που θα μπει, το Northrend, στο οποίο θα Έχει... Έχει... Το... Όσοι έχουν παίξει στο Warcraft 3 γνωρίζουν ότι το Northrend ήταν μια βόρεια ήπειρος στο... στο Warcraft στην οποία πλέον είναι ο θρόνος του... ήταν ο θρόνος του Litchkinck, ο οποίος πλέον έχει ενωθεί με τον Arthas Τον Άρθασ, θυμάμαι, ναι. και... θυμάμαι. Και είναι πλέον ο νέος Litchkinck και... και, παιχνίδια... και εφόσον μιλάμε για παιχνίδια... εφόσον μιλάμε για παιχνίδια, Γιάννη, τι γίνεται. Για πες πεις, η... τι δικής δική σου δουλειάς ε, Τώρα έχω στα σχέδιά μου να παίξω το καινούργιο Gears of War το βίντεο. Το διο, ναι, το οποίο έχω παίξει το πρώτο και ήταν ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Και φαντάζομαι ότι θα είναι ακόμη καλύτερο και το δεύτερο. Πες λίγα, ναι, για το τι παιχνίδι είναι αυτό. Λοιπόν, ο όπως... Gears of War περιστρέφεται γύρω από μια υπόθεση στην οποία υποτίθεται ότι η ανθρωπότητα ήταν όλα μια χαρά, ξέρω εγώ, στο μέλλον φυσικά. Και ξαφνικά από τα βάθη της Γης εμφανίστηκαν, εμφανίστηκαν οι Lowcast. Οι οποίοι είναι μια φυλή σαν ανθρω... Ανθρω... ανθρωπόμορφα τέρατα Με διάφορες κλάσσεις, υπάρχουν οι απλοί στρατιώτες, οι Bruts Υπάρχουν οι Bezerkes που είναι κάτι αθάρατα, τέρατα, τυφλά τα οποία σε γυρίγανε συνέχεια και τυφλά, σε βλέπουμε Δεν σε βλέπουν αλλά σε ακούν και σημαίνουν Όχι, σημαίνει. αλλά έχουν ένα μονόθαρμο γιατί είσαι τυφλό, πιστεύουν μονόθαρμος <laughs> ε, Ναι, και δεν έχουν είσαι του μας <laughs> Τέλος πάντων και... Και καλή φάση, όλο το για παίχν Καμένε. Ναι, όλο δεν επειδή μετά. Αυτό είναι third person shooter. Ε... <laughs> <laughs> σημαίνει ότι το παίκτη απλώς τον κοιτάς από πίσω και το ωραίο είναι ότι ας πούμε όταν άμα παίξεις ένα festival στο σούτερ όπως το Half-Life όταν βρεις ένα εμπόδιο άν μπορούσες να το δεις σε 3D και πει να περάσεις στο εμπόδιο αυτό που κάνεις είναι να πει στον αέρα και να ανεβαίνει στο εμπόδιο. Στο Gears of War έχει, έχει αλληλουχία εκείνης. Δηλαδή όταν βρεις mm. ένα εμπόδιο και πας να πηδήξει από πάνω βάζεις τα χέρια του πάνω στο εμπόδιο και περνάει από πάνω όπως θα περνούσε ένας άνθρωπος. Και μπορείς να κρύβες πίσω από το και να πατάς και να γυρνάει ο παίκτης και να πίνει w yeah. Να κρύβες και το πίσω από θάρμους και να ψάχνω από το Όχι, δεν κρύβες, δεν Αυτό που μου πάει να ότι σε βλέπουν κατευθείαν. Πέσε το δεν είναι όταν το μπροστά και δίπλα. Μπαίνεις στο ίδιο να βλέπεις την πλάτη του παίχτη σου. <laughs> και επίσης το όριο στο Gears of ότι έχεις ένα όπλο το οποίο... Ε, πώς είναι οι παγιωνέτες που έχουν, τα, που έχουν το, την τσιβολόγη μπροστά... Αυτό έχει ένα λησοπρίωνο στο κάτω oh, μέρος του oh, και όταν επιτίθες έναν εχθρό τον κόβεις με το... Ε, μπορείς να το σκοτώσεις κατευθείαν κόβοντάς τον στη μέση με το λησοπρίωνο και όλοι οθώνει γεμίζει αίματα. Και το wow. δω βάζοντας και στην ανάδραση του Xbox. Ε, είναι πολύ ωραίο παιχνιδιάκι. <laughs> με Έξ, πολύ αίμα. Πολύ αίμα. Ωραία, όποιος, όποιος θέλει λοιπόν, εκτός από να δίνει τηλέφωνο τηλέφωνο τη συστητήρια να παίζει και να για την ποινήκη Να πούμε ότι το Gears of War μπορεί να κάνει αυτό εδώ Είναι μόνο σε... για το Xbox Όχι και για Playz yeah. και για PC Και για PC, ναι ναι, οκ, okay, ναι, Microsoft Όλα τα που λειτουργή της Microsoft είναι για PC Ναι, σωστό okay. Δηλαδή αν έχετε PlayStation 3 Και μπράβο στην Microsoft άσετε. για αυτό που κάνει Και δεν κρατάτε αποκλειστικότητες μόνο στο Xbox 360, 60. μπράβο ε, Καταλείς τα PC, βέβαια, δεν είναι αποκλειστικότητα αυτό Άσαι μας τώρα να πούμε. Τι Πάμε στο τέτοιο. Και σε αυτό το σημείο, ε, να περάσουμε στο, στο θέμα των προτάσεων διασκέδασης ε, του Newscast για τις δύο εβδομάδες που ακολουθούν. Ε, αυτή τη φορά, ε, όσον αφορά τη διασκέδαση, θα αναλυθούμε στην περιγραφή του 401 του Φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, για το 2008 δηλαδή. Ε, πρόκειται για μια εκδήλωση, μια σειρά εκδηλώσεων μάλλον, που πρόκειται να είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένη και πλήρης από όλες τις απόψεις, τουλάχιστον από όσο διαβάζουμε στο, στο σχετικό άρθρο και του site του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, αλλά και σε στις άλλες πηγές που χρησιμοποιούμε. Ε, σύμφωνα λοιπόν με το opencalender.gr, που θα αποτελέσει την πηγή μας για, αυτοί, για αυτό το επεισόδιο, το 401 το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη ε, θα μεταμορφώσει και άλλη μια φορά τις αίθουσες προβολών και τους εκθυσιακούς χώρους των αποθηκών του λιμανιού σε μια νεανική κυψέλη ζωής και δημιουργικής συναναστροφής. Ε, θα παρουσιαστεί στα πλαίσια του Φεστιβάλ ένα πολυσύνθετο μοσαϊκό ταινίων από όλο τον κόσμο. Θα σημαντικοί προσκεκλημένοι, αφιερώματα, master classes, ανοιχτές συζητήσεις, παράλληλες εκδηλώσεις αλλά και δράσεις που υποστηρίζουν και ενισχύουν τη κινηματογραφική παραγωγή και προβολή της ευρύτερης περιοχής των Μαλκανίων. Το φεστιβάλ επίσης φιλοδοξεί να αποτελέσει ακόμη μια φορά κέντρο του κινηματογραφικού ενδιαφέροντος και χώρο ανακάλυψης των νέων κινηματογραφικών τάσεων αλλά και επικοδομητικής συνδιαλλαγής επαγγελματιών και κινηματογραφόφιλων, κάτι που, όπως είχαμε πει στην περασμένη διοργάνωση, έχει ξεκινήσει να συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Ε, όσον αφορά τα ονόματα που περιμένουμε να δούμε φέτος, ε, μεταξύ τους θα έρθουν οι βέλγοι δημιουργοί Ζαν Πιέρ και Ελικ Νταρντέν, ο ερετικός Ιάπωνας συνοριοσκηνοθέτης και ηθοποιός Τακέση Κιτάνο. Με τι ερετικός μους! Ε, αυτός ε, βασικά είναι εναλλακτικός από ό,τι έχω διαβάσει Δηλαδή οι ταινίες του είναι λίγο γλωφιάς του καταστημένο και το ένα και το άλλο Είναι λίγο extreme αυτά που δείχνει μάλλον για την πολιτική υπεποίθηση και το καταστημένο της χώρας Ήταν γνωστός από το Κάστρο Τακέση Δεν νομίζω Ο Τακέση κοιτάει Λοιπόν, ο άγγιος σκηνιοθέτης Terence Davis, Ο διεθνός αναπλησμένος βραβευμένος με δύο Oscar καλύτερες μουσικής για το Mountain, ε, του και το Brokbank Mountain του Άγγλι και το Βαβέλ του Αλεχάνδρου Γονζάλες. Το Vavell είναι ο Raítu. συνθέτης Σάντα Ολάγια. Κυρκίστερα. Ο Βραζιλιάνος κοινοθέτης Βάλτερ Σάλλες, ο οποίος θα για δεύτερη φορά μετά τη συμμετοχή του στο αφιέρωμα στο Βραζιλιάνικο κινηματογράφο. Η Λίτα Στάντιτς, που πρόκειται για μια της πιο σημαντικές προσωπικότητες στο χώρο της παραγωγής του Αργεντίνου του κινηματογράφου. Ε, επίσης, σύμφωνα με το site του 49ου Φεστιβάλ, θα συμμετάσχει και ο Όλιβερ Στόουν, που πιστεύω είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη στο όλο πρόγραμμα. Γενικότερα το φεστιβάλ χωρίζεται σε κατηγορίες που έχουν να κάνουν με το διεθνές πρόγραμμα ταινιών το ελληνικό πρόγραμμα όπου διαβάζουμε στα γρήγορα υπάρχει αφιέρωμα στον ε, κινηματορροφικοί αφιέρωμα, στο, αφιέρωμα στον Μάνο Ζαχαρία ε, ε, Θα παρουσιαστεί, θα δοθεί μάλλον βήμα στο Digital Wave ε, και θα υπάρξει ένα νέο πιλητικό πρόγραμμα, μόνο για φέτος, μάλλον για φέτος, με τίτλο «Generation Next». Υπάρχει ο, η κατηγορία του «Focus», στο οποίο ε, μάλλον φέτος θα έχουμε κάτω από, τον τίτλο, κάτω από την κατηγορία «Focus» ένα event με τίτλο «Κοινό Βίδο 2008». Δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες να πω γι' αυτό. Άλλη κατηγορία είναι το Industry Center, η αγορά κινηματογραφικών ταινιών Agora, το Βαλκανικό Ταμείο Ανάπτυξης «Balkan Fund». Αυτό είναι και το φόρον του το... ο... Ναι, αυτό γενικά πάντοτε έχουμε συμμετοχές από Βαλκάνια στο Φεστιβάλ Κινηματογράφ της άλλο άλλοτε περισσότερες, άλλοτε λιγότερες. Ε, Συμμετοχή από το Σαλονίκα Studio, που είναι πρόκειται για τηλεόφιλου σπουδαστές και μεταγραφικών σχολών. Ε, θα υπάρχουν επίσης κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις και το πρόγραμμα θα συμπληρώσει σειρά συναυλιών και εκθέσεων σχετικά με τις θεματικές του φεστιβάλ, ή οποίες θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με άλλες φορές της πόλης. Συγκεκριμένα αναφέρεται μια συναυλία με την μπάντα Baobab. H. Πώς φαίνεται αυτό, ξέρετε καταρχάς μου. Το BOBAP, ξέρω. Το BAP και το BOBAP. Γενικά, ρε παιδί μου, πιστεύω ότι θα πρόκειται για ένα πολύ καλό φεστιβάλ φέτος. Ε, λίγο που κοίταξα το πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε διαθέσιμο στο site του φεστιβάλ κινηματογράφου. Είναι, είναι ναι, Είναι πάρα πολύ εκτενές, με πάρα πολλές συμμετοχές και δρώμενα. Ε, γνώμη μου είναι, κατεβάστε το όσο το νωρίτερα και σημειώστε πού θέλετε να πάτε. Επίσης, ε, φέτος τσέκανα λίγο τις κάρτες που δίνει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου για όλο το χρόνο ή για μήνες συγκεκριμένους που θέλετε να προεκολουθήσετε και οι προσφορές είναι πάρα πολύ καλές και για οικογένειες και για φοιτητές και για όλα αυτά. Mm. Ε, αυτά προς το πάρον, ε, το Φεστιβάλ κρατάει από τις 14 μέχρι 23 Νοεμβρίου, που δεν το είπα στην αρχή. Οπότε, λογικά, δεν θα έχουμε ευκαιρία να πούμε σε άλλο podcast γι' αυτό, θα έχει τελειώσει. Hey. Ε, ίσως πούμε, hey. αν... Στο επόμενο θα έχουμε. Θα έχει τελειώσει. Θα έχει τελειώσει πιστεύω. Ναι. Ναι, θα έχει τελειώσει. Να το επόμενο θα έχει 25 κιλός. Ναι. Όχι, 22. Σωστά. Ε, Θα έχει μία μέρα για να τελειώσει. Ναι. Ναι. Θα πάτε 24 κιλός. Θα έχει τελειώσει. Οπότε αν πάμε κάπου ενδεχομένως να υπάρξουν reviews κλπ. και το 40ο επεισόδιο έφτασε στο τέλος του Ε, hey, μου κλέβεις την... Αφού το εσύ είπες δεν θα το κάνεις και... απλά θα ο... το κάνεις κάθε φορά εσύ και, και το και έχεις κάνει και πλακάτια, το σπίτι πανό Και τελικά μου το έχει άλλο outro και... Και γράφηκε στα blog ότι mm -hmm. εμένα βεβάζω να κάνω mm -hmm. όλο το outro και δεν θέλεις Το outro και πιστεύω. το intro και είσαι και, mm -hmm. και mm -hmm. Α, Α, θα μας πει το είναι Α, Λοιπόν, ε, τα προγραμματισμένα για την επόμενη φορά ε, πράγματα που θε, έχουμε να πούμε δεν Έχουν να κάνουν, ε, ναι το δεν προλάβαμε, σωστά Έχουν να κάνουμε δύο υπηρεσίες ε, Web 2.0 και, και έχουν και εκ των οποίων η μία ε, ονομάζεται Evernote Παίρνω στο σε μία γραμμή, τι κάνει ε, όχι, θα βγάλω κάποιο trailer μέσα στην εβδομάδα oh, Θα βγάλω κάποιο γρα... τρέιλερ, έχω... θα... blog post Θα έχω γραφήσω... Όχι, Μαθήρω... μου <laughs> λέει αυτό που κουβαλά <laughs> <laughs> <θα> στις <χωραφήσω> ένα <laughs> μικρό... <laughs> spot έχω <laughs> <laughs> γραφήσω ένα μικρό spot <laughs> Με την υπέροχη okay. φωνή μου Εντάξει okay, <laughs> Οκ, ε, ε, ε, η άλλη ε, είναι το Wurzai Με ε... μία γαμινικάλη το οποίο αυτό που κάνει είναι του περιγράφεις λεκτικά με κείμενο δηλαδή μια εικόνα που έχει στο μυαλό σου και αυτό αναλαμβάνει η ζωγραφής για εσένα. Ε, hey, τώρα βλακίες κάνετε. Εγώ επειδή δεν είπα σε μια γραμμή τι κάνει, θα λένε αυτούς δεν είναι πολύ και τέτοια πράγματα. Είσαι γενικά όλο Green Age νομίζω τώρα φταία. Είσαι γενικά όλο Green Καλά θα πω το σε μία γραμμή. Σε μετανομάσουμε Set War. Επίσης και γενικά σε. <παλή> Yeah, σε φωτογραφίες που έχουν μέσα κείμενο να ψάξεις λέξεις, μέσα σε φωτογραφίες. Yeah. Α, yeah. ah, δε... όλα είναι Και να σου δώσω και μια <laughs> <laughs> <laughs> <θέλω, σου> <laughs> ε, που δεν παίζει. θέλω να βρει Για Βασικά έκανες, διότι αν το τρέιλερ, ενώ θα είχαν πει ότι ο άλλο είπε, μετά θα έλεγαν, ο άλλος έβγαλε τρέιλερ. Ξέρω, είναι πιο καλός. Yeah, Τώρα, <laughs> <έβγαλες> <laughs> τρέιλερ. Ε αυτά είναι τα που δεν σε αυτό το επεισόδιο, γιατί και Μάλιστα. από εκεί και πέρα, ε, μιας και το επεισόδιο φτάνει σημαντικά στο τέλος του Θα ήθελα να πω κάτι εγώ πρέπει να απολογηθούμε, μάλλον να απολογηθεί ο Γιάννης Εγώ να απολογηθώ, ναι και κύριε Συγκύριε, γιατί έκανα τη μίξη του προηγούμενου podcast και έκανα κάποια λαθή ε, Εντάξει, πρώτη Συγου... φορά, οπότε συγχωρούμε Συγγνώμη μετά. και από τη Σόκρατης δεν, δεν είχα τόλου άπλετο χρόνο για να... Δεν είχα το ε... μοχάου Εντάξει yeah, δεν το έκανα ούτε. ούτε. Πρώτη φορά έκανα μίξη και δεν είχα πολύ χρόνο να την κάνω και... Γενικά πιστεύω, η κατάσταση ήταν ενεργά πολύ πιεσμένη την προηγούμενη φορά για μας και προσωπικά πιστεύω ότι ο Γιάννης έχεις την κατάσταση που το ε, ανέλαβε Ως θα χάσαμε λεφτά... αυτή τη φορά θα το κάνω καλύτερα. Ο Γιάννης έχεις την κατάσταση που το έκανε την προηγούμενη φορά. Οπότε και που έκανε κάποια αγαθά και εντάξει ήταν και αναμενόμενος. Στην τελική δεν τον βοήθησε και ε, Να το πει α πούμε πράγματα. Ε, το θετικό είναι και αυτή τη φορά που κάνει. Γιατί και πάλι υπάρχει χρόνος που κανέναν άλλο <Ρι> Και γενικότερα πιστεύω να το αφορθείς Δεν πειράζει Οκ okay. Λοιπόν ε... Τι άλλο Έχουμε λίγο το άλλο να πούμε Έχουμε ο Γιάννης που ήθελε να κάνει μια παρότηση. Ναι, ως προς τους ακροατές Α, ah, ναι ah, Ναι, <laughs> <laughs> ναι ξεχάστηκα. Ε, αυτό που ήθελα να πω ρε παιδί μου είναι ότι Αν θέλει κάποιος από τους ακροατές να στείλει κάποια πρόταση ή... Σχόλιο. ή κάποιο σχόλιο κάτι σαν voice mail ας, με κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτά που λέμε μέσα στο podcast καλύτερα θα ήταν να το κάνει ηχητικά yeah. να σου στείλει σε κάποιο ηχογραφημένο αρχιάκι και θα φροντίσουμε ε, αν μαζεύονται κάποια comments κάθε φορά να τα βάζουμε στο τέλος του newscast μετά το τέλος του newscast χωρίς να τα σχολιάσουμε <laughs> ε, και να ακούγονται όπως και α, γίνεται και σε πολλά άλλα podcast Ή πως είσαι η ιδεα που... που έχει ο ότι άμα... Αυτό είναι δύσκολο ήδη να έχουν εμικόφημα οτιδήποτε στου, να το αφήσουν μπορούν να το αφήσουν στο σχόλιο. Στο τρέχουνε η επεισόδια. Για να το αφήσουνε Απλά θα λέω να... Ναι, μπορούμε να, το, μπορούμε να αναφέρουμε όσοις <χι> το σχόλιο εσείς. και να ε. Ε. βασικά θα διαβάζουμε επί το που το podcast το όνομα αυτό που το έκανε ότι έχει αφήσει τέλος πάνω mm -hmm. σε nickname <χινάς> το σχόλιο <χινάς> του και θα απαντάμε μετά πάνω σε αυτό. Απλά να λέω ότι θα έχεις αφήσει αδιαβαστή α πούμε πιο γρήγορος τρόπος να γίνει και δεν χρειάζεται να έχει καθόλου εξοπλισμό πολύ βασικό. Μπορούμε να πάρουμε το πλακι του YouTube το σχολείο. Α, ναι, αυτό είναι πολύ καλό. Ε, εν καιρό πιστεύουμε ότι, μπορούμε ότι θα δώσουμε τη δυνατότητα να γίνεται αυτόματα αυτό μέσα του site, με καποιο plugin αλλά μέχρι τότε ας ακολουθήσουμε τη λογική αυτή για πιο εύκολα, ας πούμε. Αυτό. Ναι. Αυτά. Αυτά. Αν κάτι άλλο? Ε, όχι, νομίζω ότι μπορούμε να το λήξουμε. Κάνε ευχαριστώ το τελικό τελικό που ήθελες. Τώρα θα την το στο επεισόδιο του Newscastle έφτασε στο τέλος του από το Χρήστο, τον Γιάννη, τον Άγγελο και τον Αποστόλη. Γεια σας!